Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας από το βιβλίο «Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης» του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθέητου. Η πρώτη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Ο πατήρι Ιωάννης. του αγιου βασιλειου ο πατήριο ιωαννης παρα τις προσπάθειές του να μείνει άγνωστος ο γέροντας Ιωσήφ, η φήμη του ως μεγάλο ασκητού άρχισε να διαδίδεται. Ως εκ τούτου άρχισαν να έρχονται κοντά του διάφοροι λαϊκοί και μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Αν και στενοχωρεί το που έχανε την ησυχία του, εντούτις δεν το έκανε καρδιά να τους διώξει. Τους δεχόταν όλους με την ελπίδα να μεταδώσει τον πλούτο που είχε βρει. Ο πρώτος λαϊκός που υποτάχθηκε στον γέροντα Ιωσήφ ήταν ο πατήρ Ιωάννης από την Βόρειο Ήπειρο. Ως λαϊκός η εργασία του ήταν να καίει ξύλα και να τα κάνει κάρβουνα. Πήγε κοντά στον γέροντα και αυτός τον έκανε μεγαλόσχημο και τον ονόμασε Ιωάννη. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης συντοχρόνο έχασε την ακρίβεια της και δεν ανέπαβε τον γέροντά του. Του έλεγε ο γέροντα. «Πάτερ Ιωάννη, κάνε λίγες μετάνιες περισσότερες. Δεν μπορώ γέροντα», απαντούσε. Βλέποντας ο γέροντα ότι δεν τα καταφέρνει στα πνευματικά και γνωρίζοντας πως η αργία φέρνει όλα τα κακά στον μοναχό, του έλεγε «Καλά, κάνε λίγο εργόχυρο, διότι έχουμε έξοδα. Δεν μπορώ γέροντα». Τι να του πήγε ο γέροντας. Δεν μπορείς να αγιάσει τον άλλο με το ζόρι. Γι' αυτό υποχωρούσε και το έλεγε. Καλά παιδί μου, κάνε ό,τι μπορείς. Συνέχεια παρήκουε ο πατήρι Ιωάννης και ο γέροντας λυπόταν πολύ και επειδή δεν άκουγε τις συμβουλές του άφησε το θέμα στον Θεό και προσευχόταν γι' αυτόν. Ο πραγματικό υποτακτικός δεν φοβάται πλάνη, διότι με την ταπείνωση της υπακοής κόβεται το δικαίωμα αυτό. Βλέποντας λοιπόν ο πονηρόσε εχθρός της σωτηρίας μας, τις παρακοές του νεαρού υποτακτικού, άρπαξε το δικαίωμα και τους κάρωσε την ακόλουθη παγίδα. Μια νύχτα που κοιμόταν, του κτύπησε ο δαίμονας την πόρτα και του είπε «Δι ευχών, σήκω αδελφέ να κάνεις τον κανόνα σου». Ο πονηρός δαίμονας είπε μεν το διευχόν, αλλά την προσευχή δεν τόλμησε να την συνεχίσει. Είπε μόνο τις ακίνδυνες γι' αυτόν λέξεις, διευχόν. Ο πατήρ Άνη, νομίζοντα ότι είναι ο άγγελος του, φούσκωσε από υπερηφάνεια. Α, επιτέλους, έφτασε σε μέτρα, Τα σκέφτηκε. Σηκώθηκε λοιπόν και άρχισε με ζήλο την αγρυπνία του αλλά στο γέροντα δεν είπε τίποτα. Την επομένη νύχτα συνέβη το ίδιο και το σκηνικό επαναλαμβανόταν απαράλλακτα κάθε βράδυ. Και αφού γέμιζε υπερηφάνεια, του έδωσε και ο διάβολος προθυμία, διότι προσευχή χωρίς ταπείνωση είναι ίση με μηδέν απέναντι στον Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης πίστευε ότι συνομιλούσε με τον άγγελο του. Αφού λοιπόν πέρασε έτσι λίγος καιρός και είδε ο δαίμονας ότι έχαψε το δόλωμα ο πατήρι Ιωάννης, άρχισε να τον διδάσκει και άρρητα ρήματα εντός εισαγωγικών. Δεν έβλεπε ο μοναχός τον δαίμονα, αλλά άκουγε τη φωνή του. Φυσικά ανάμεσα στα πρώτα που του δίδαξε ο ανθρωποκτόνος ήταν και το εξής. Πρόσεξε καλά «Μην πεις στο γέροντά σου ότι σου μιλώ και σε διδάσκω ουράνια πράγματα, διότι δεν θα ξανάρθω και έτσι θα χάσεις την βοήθειά μου». Και αυτό σκέφτηκε. «Προκειμένου να χάσω τον άγγελό μου, καλύτερα να μην πω στο γέροντα». Και έτσι ανενόχλητος πλέον ο διάβολος, του έπλεκε πολύ όμορφα την παγίδα, Σταμάτησε λοιπόν για ένα διάστημα να φανερώνει ο Πατήρι τους λογισμούς του στον γέροντα. Ο γέροντας όμως, ως πνευματικός του πατέρας, ανησυχούσε με αυτήν την συμπεριφορά του και τον ρώτησε «Πώς πας Πατήρι Ιωάννη? «Καλά, πολύ καλά γέροντα» «Δεν έχεις κανένα λογισμό να εξομολογηθείς» «Όχι, όχι, πολύ καλά είμαι» Ο γέροντας σεβόμενος την απάντησή του δεν συνέχισε αλλά το έκανε θέμα προσευχής. Αφού λοιπόν ο πατήρι αρνήθηκε την βοήθεια του Θεού και δεν μίλησε στο γέροντα σκέφτηκε ο διάβολος «Είναι πλέον δικός μου να του δώσω την χαριστική βολή». Έτσι λίγες ημέρες αργότερα του είπε «Τώρα θα ξημερώσει Κυριακή». Μετά από την εκκλησία θα έρθει στο τάδε σημείο και από εκεί θα σε πάρω για τον ουρανό. Από εκεί θα σε πάει με πύρινο άρμα ο προφήτης Ιλίας στην Αγία Τριάδα να δει τον Παράδεισο και πολλά άλλα. Εντωμεταξύ ο Γέροντας, κάνοντας έντονη προσευχή και νιώθοντας μεγάλη ανησυχία για τον πατέρα Ιωάννη, τον κάλεσε στο κελί του και του ζήτησε να εξαγορεύσει του λογισμούς του. Εκείνος αρνήθηκε και του είπε ότι δεν είχε λογισμούς. Ο γέροντας όμως τον στρίμωξε και τότε εκείνος μασημένα σημαίνει του είπε «Ευλόγησον γέροντα, με την ευχή σου αξιώθηκα τον τελευταίο καιρό και προσεύχομαι με τον άγγελο μου μαζί. Συμφωνήσαμε αύριο βράδυ να κατεβούμε μαζί στον Παπαματθέο να κοινωνήσω και μετά θα κατέβει ο προφήτης Ηλίας να με παραλάβει με πύρινο άρμα μήπως σου είπε ο άγγελός σου να μην μου πεις τίποτα ναι μου το είπε δεν πρόλαβε να αποσώσει αυτές τις λέξεις και αμέσως ο γέροντας του άστραψε μια δυνατή μπαταριά πάνε και είπε. Πάνε και οι αναβάτες. Βρέπλανε μένε. σέβαλε ο σατανάς το χέρι να σε ρίξει από κανένα κρυμνό να πά στην κόλαση και εσύ δεν μιλάς. Μα γέροντα, είναι δυνατόν. Εάν ήταν άγγελος Θεού γιατί να σου πει να μην μου πεις τίποτα σε μένα το γέροντά σου. Ο γέροντας με τους αγγέλους συνεργάζεται γιατί είναι και αυτός δούλος του Θεού όπως και οι άγγελοι για να σου λέει να μην φανερώσεις τίποτα δεν ήταν άγγελος αλλά διάβολος πονηρός θέλοντας να σε καταποντήσει στον ψυχικό θάνατο λοιπόν παιδί μου πήγαινε στο κελάκι σου στην εκκλησία δεν θα πας και θα δεις τώρα αν θα ξανάρθει η μπαταριά και ο λόγος του γέροντα τον ταρακούνησαν για τα καλά. Θέροντας και μη υπήκουσε και πήγε στο κελί του. Και όπως του είπε ο γέροντα, έτσι και έγινε. Δεν ξανάρθε ο φωτινός άγγελος Θεού, αλλά όπως ήταν στην πραγματικότητα μαύρος διάβολος και του είπε αγριεμένα «Δεν σου είπα ρε, γύρε, να μην πει το μυστικό μας το γέροντα». Μόλις τα άκουσε αυτά ο πατήρ Ιωάννης, έφριξε. έτρεξε Έτρεξε μέσα στο γέροντα, έπεσε τα πόδια του και του εξομολογήθηκε τα πάντα με πολύ ευγνωμοσύνη. Να ο πνευματικός οδηγό τι κάνει. Η φώτιση του Θεού και η εμπειρία του γέροντος δεν τον άφησαν. Γι' αυτό πρέπει να δείχνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη διότι όλοι οι διακριτικοί γέροντες και πνευματικοί πατέρες αγρυπνούν για τις ψυχές των πνευματικών τους παιδιών. Σε κάθε πόλεμο του υποτακτικού το παρόν δίνει πρώτος ο πνευματικός πατέρας και όταν κάνει απόλυτη υπακοή σε αυτόν στον πνευματικό του οδηγό, γέροντα και πατέρα, αυτή η υπακοή αναφέρεται στον Θεό που την αποδέχεται και την ανταμείβει με πλούσια την χάρη του. Άλλη φορά πάλι ο είχε πέσει σε μεγάλο σαρκικό πόλεμο και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ήρθε στο γέροντα, αυτός προσευχήθηκε και ο μοναχός Ιωάννης θεραπεύθηκε και δεν τον ξαναπήραξε αυτός ο πόλεμος. Παρά τα αυτά δεν ανέπαυσε μέχρι τέλους τον γέροντά του κάποτε άλλοτε πήγε ένας νεαρός που ήθελε να γίνει μοναχός κοντά στον γέροντα Ιωσήφ ε γέροντα σε βλαβούμε και σε αγαπώ πολύ και θέλω να γίνω μοναχός να γίνεις παιδί μου ο Χριστός κανένα δεν διώχνει να πάρε αυτό το κελάκι να και το κρεβατάκι σου και από αυτή τη στιγμή θα κάνεις απόλυτη υπακοή μετά όμως από λίγες ημέρες άρχισε τις ανυπακοές, μη δείχνοντας καμιά διάθεση για διόρθωση. Ήρθε Είσαι... αυτή τη διαγωγή, τον κάλεσε ο γέροντα και του είπε «Έλα εδώ παιδί μου, πάρ τα ρουχάκια σου, βάλ τα στη μασκάλη σου και τράβα. Αν από τώρα κάνεις το δικό σου θέλημα, μεθάβριο θα ανεβείς πάνω στο σβέρκο μας». Και τον οδήγησε στο σπίτι του. Μέχρι ενός σημείου ο Άγιος Γέροντας ανεχόταν τις αδυναμίες των υποψηφίων μοναχών κατόπιν γινόταν αυστηρότατος. Και αυτό βέβαια πάλι από αγάπη. Το έλεγε μια φορά στους υποτακτικούς του, δύο φορές, τρεις φορές, έπειτα παραπέρα, όχι. Ο πατήρ Αθανάσιος, όπως προαναφέραμε, ο πατήρ Αθανάσιος ήταν κατασάρκα σάρκα αδελφός του γέροντος. Ήλθε δίπλα του αμέσως μετά την αποθεραπεία του από το ατύχημα στο ναυτικό στα μέσα του 1933. Ήταν δε εξαιρετικά μορφωμένος για τα δεδομένα της εποχής αριστούχος απόφυτος της ανοτάτης εμπορικής σχολής και άριστος κατηγράφο. Ανάμεσα στα άλλα χαρίσματά του ήταν και η μουσική. Στον κόσμο ήξερε δυτική μουσική και έπαιζε βιολή. Όταν ήρθε στο Άγιον όρο έμαθε και βυζαντινή μουσική πολύ καλά από τον Γερομόδεστο και είχε άριστη φωνή. Είχε δε τόση αντοχή που μπορούσε να βγάλει μόνος του ολόκληρη αγρυπνία 7-8 ωρών με τα ψαλσίματα και τα διαβάσματα. Εν τούτης, παρά τα ζηλευτά για την εποχή του ακαδημαϊκά προσόντα ο πατήρ Αθανάσιος είχε πολλή ταπείνωση και σημασία δεν έδινε σε αυτά. Τόση αδιαφορία είχε ώστε ούτε καν που θυμόταν ότι είχε σπουδάσει. Επίσης είχε εκπληκτική σωματική δύναμη και αντοχή. Περισσότερο από όλου γύριζε τα μοναστήρια και τις κοίτες για δουλειές της συνοδείας έπαιρνε τα εργοχειρά μας και τα έδινε στα μοναστήρια για τρόφιμα ρούχα και κάθε τι αναγκαίο έκανε όλη την αχθοφορία χρόνια ολόκληρα παρόλο που είχε πρόβλημα στην καρδιά του και βροχικό άσθημα κληρονομικό για να αποφεύγει τις συναντήσεις με διαφόρους μοναχούς και την συνεπακόλουθη αργολογία μαζί του, συνήθω περπατούσε τη νύχτα Όσοι έχουν περπατήσει νύχτα μέσα στα βράχια και στα κακοτράχαλα μονοπάτια του αγιου Όρους γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο. Φορούσε ένα ζωστικό κουρελιασμένο, γεμάτο από λογίς λογής-λογής και κρατώντας στο χέρι πάντοτε ένα μεγάλο τριμμένο κομποσχήνι περπατούσε λέγοντα την ευχή. Οι παλιοί ασκητές των Άθωνα τον θυμούνται ακόμα και τώρα να περπατάει τις νύχτες με έναν τεράστιο ντουρβά στην πλάτη του που στο μέγεθος έμοιαζε με ντουλάπα. Τόσο δε κουράστηκε με την αχθοφορία που τελικά στράβωσαν τα πόδια του. Για τους τόσους κόπους που έκανε περπατώντας κάθε νύχτα ο γέροντας του έλεγε «Θα γράψουν ιστορία στο Άγιον Όρος ότι ο πατήρ Αθανάσιος του γέροντος Ιωσήφ ήταν τέτοιο. «Ε, γέροντα, μη τα λε αυτά, εγώ είμαι σκέτη σαβούρα». «Τέτοιος, Πάτερ Αθανάσιο, που είσαι, ποιο δρομάκι δεν περπάτησες φορτωμένος». Κάποια φορά επιστρέφοντας στη συνοδεία το πρωί, στο τέλος της αγρυπνίας τους, όταν κτύψε την εξώπορτα, λέει ο γέροντας, «Θα πάω εγώ να ανοίξω, μην είναι κανένας ενοχλητικός». Ποιο είναι» Ρώτησε ο γέροντας «Είναι αυτός που είδε ο Άγιος Μακάριος με τα κολοκύθια» υπονοούσε τον διάβολο, αυτοποκαλούσε τον εαυτό του διάβολο Α, ο πατήρ Αθανάσιος, ορίστε, περάστε». Τον κατάλαβε βέβαια ο γέροντας από τη φωνή αφού αδελφός του ήταν. Το άνοιξε λοιπόν και πέρασε μέσα ο πατήρ Αθανάσιος με τον τουρβά, τα σακούλια, τα καλάθια, με γερμένο το κεφάλι και την καμπούρα που είχε αποκτήσει με την πολλή αχθοφορία, και του λέει, Πράγματι, ίδιο με εκείνον με τα κολοκύθια είσαι. Ντορβά μέχρι εδώ πάνω, καλάθι από εδώ, καλάθι από εκεί, σακουλάκι από εδώ, μπουκάλι από εκεί. Είσαι οπλισμένο σαν αστακό. Ο πατήρα Θανάσιο δεν είχε την ίδια ασκητική αυτοθυσία όπως ο Γέροντας. Εν τούτης όμως πρόσφερε πολύτιμε υπηρεσίες, διότι κάνοντας αυτός όλα τα απαραίτητα τρεξίματα, έδινε την ευκαιρία στον Γέροντα και τον πατέρα Αρσένιο να ασχοληθούν περισσότερο με την ησυχαστική ζωή και την ώρα προσευχή. Ο Γέροντας Ιωσήφ δεν ήθελε να γίνει ούτε ιερεύς, παρόλο που ήταν αγνότατος και αμόλυντος από τον κόσμο, για να μην έχει ασχολίες με λειτουργίες και εφημερίες, ώστε να είναι απερίσπαστος για να επιδίδεται στο έργο τη νοεράς προσευχής. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλος ο πόθος της ησυχίας, που δεν τον ήλκυε το μέγα αξίωμα και μυστήριο της ερωσύνης, το οποίο ουδόλως υποτιμούσε, αφού είναι το κέντρο της όλης εκκλησιαστικής ορθοδόξου ζωής ώστε έλεγαν με τον πατέρα Αρσένιο άμα γίνουμε εμεί, όλοι θα μας λένε έλα σε αυτήν την καλύβα να πήγαινε στην αγρυπνία σε αυτήν τη σκήτη άντε στο τάδε μοναστήρι τυπικό έτσι δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και επομένως δεν μας χρειάζεται η ιεροσύνη θα βρούμε κάποιον παπά να μας κάνει πότε πότε θεία λειτουργία για να κοινωνούμε τον χράντων. Μυστηρίων. Παρόλο που ο πατήρα Αθανάσιος είχε υπερφυσική σωματική αντοχή και μεγάλη φιλοπονία, εν ήταν αδύνατο στον πόλεμο με τους λογισμού. Δεν έλεγε την ευχή συνεχώς, όπως δίδασκε ο Γέροντα και γι' αυτό εταλαιπωρείται από αυτόν τον πόλεμο. Έκανε όμω και παρακοέ και πολλέ φορές το δικό του θέλημα. Έτσι, έπεφτε στην απελπισία και στην απόγνωση, αλλά ευτυχώς που είχε τον γέροντα και τον κρατούσε. Για τον πατέρα Θανάσιο προσευχόταν εκτός του γέροντος Ιωσήφ, ο πατήρ Σένιος και ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Μια φορά ο γέροντας είπε, σήμερα προσευχήθηκα για το Θανάση τόσο πολύ που αδύνατον ο Θεός να μην τον ελεήσει. Δύσκολο άθλημα η πνευματική πατρότητα. Ο πνευματικός πατέρας πρέπει όχι μόνο να δίνει διαρκώς το καλό παράδειγμα, αλλά και να υποφέρει διηνεκώς τις αδυναμίες και τα σφάλματα των παιδιών του. Πόσο επίμοχτος και κοπιαστική είναι η θέση του πνευματικού πατρός με τις μεγάλες ευθύνες της, αφού επιπονότερον πάντων εστί το άρχιν σιχών κατά τους πατέρας. Μέριμνες, κόποι, πειρασμοί, θλίψεις, αναστεναγμοί, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, προσευχή, δακρύβρεκτες οικεσίες, κατηχήσεις, παρακλήσεις, επιπλήξεις χαρακτηρίζουν τη ζωή του πνευματικού πατρός. Ο πνευματικός πατέρας και γέροντας υποφέρει τα πάνδυνα μέχρι να μορφώσει τον Χριστό μέσα στις ψυχές των πνευματικών παιδιών του. Διότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και διαφέρει ο ένας από τον άλλο όσο το βαμβάκι από το σίδερο. Μερικές ψυχές πείθονται με πολλή ενώ άλλες ψυχές χρειάζονται το καμίνι των πειρασμών για να μαλακώσουν. Και όσο πιο δύσκολος χαρακτήρας είναι ο υποτακτικός, Τόσο πιο υπόδεινο είναι το έργο του πνευματικού και γέροντος. Γι' αυτό από εμπειρία του έγραφε ο γέροντας «Αριστον ήτων να ήσαν όλοι αγαθού καρακτήρως, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως αν συντύχει κανείς και φύσεως σκληροτέρας σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη του Θεού δύναται να νικήσει». Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει άλλα αντιάλλον. άλλων. Καθώς έδωκε τα χαρίσματα, ζητή και την ανταπόδοση. Ος άνθρωπος, ο πατήρ Αθανάσιος λοξοδρομούσε. Ο Θεός όμως έβλεπε τους κόπους που έκανε για την αδελφότητα και κυρίως την επιμονή του στην μετάνια και την επανόρθωση Συγκονόταν καμιά φορά να τον μαλώσει ο γέροντας και με ταπείνωση του έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος «Κτύπα εδώ για να σκοτωθώ». Πάντως, παρά το αδύναμο του χαρακτήρα του, ο πατήρ Αθανάσιος πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο γέροντα. Το δε μεγάλο καλό του πατρός Αθανασίου ήταν ότι ενώ τόσο δυσκολευόταν στην πνευματική ζωή, εντούτοις από τον γέροντά του δεν έφυγε, αλλά παρέμεινε στην μαρτυρική υπακοή μέχρι τέλους. Έτσι σιγά σιγά και συνεχώς αγυρώμενος και βάζοντας συνέχεια αρχή έφτασε σε επίγνωση της ασθενίας του. Χάρη σε αυτήν υπέμεινε και την συνεχή πεδία από τον Γέροντα. Έτσι έφτασε σε βαθιά ταπείνωση και πάνω σε αυτήν θεμελιώθηκε η μεγάλη του αυταπάρνησης. Επειδή ο πατήρ Αθανάσιος καθημερινά επισχολείται με τι ατέλειωτε αχθοφορίες Ερχόταν παράωρα. Γι' αυτόν τον λόγο και για να μην ενοχλεί το τυπικό της αδελφότητος ο γέροντας Ιωσήφ του είχε κάνει ένα καλυβάκι μικρούτσικο έξω από τη μάντρα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τόσοδούλικο κελάκι είχε μία κτιστή σόμπα και δύο τάβλες για κρεβάτι. Μόλις που περίσσευε ένα κομματάκι χώρου για να κάνει τι μετάνοιές του. Έρχονταν λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος κατάκοπος από τις ακθοφορίες, έκανε τα πνευματικά του καθήκοντα και έπειτα τον έπαιρνε ο ύπνος μπρούμητα και καθώς κοιμόταν όπου τύχει από την κούραση, ακουμπούσε πολλές φορές τον χειμώνα πάνω στην αναμένη σόμπα, αλλά δεν κεγόταν. Τον φύλαγε ο Θεός. Καμιά φορά μπαίνοντα στο κελί του για να ξεκουραστεί από τον υπερβολικό κόπο, Έβλεπε και κάποια οχιά. Με αδιαφορία τις έλεγε «Αν θες τσίμπαμε» και έπεφτε για ύπνο. Και η οχιά έφευγε. Αυτός ο άνθρωπος θαυματουργικά ζούσε. Τον έσωζε η χάρις του Θεού. Άφησε ιστορία στο Άγιον Όρος ο πατέρας Αθανάσιος με τους τεράστιους δορβάδες του. Όπως προείπαμε βάδιζε μόνο νύχτα και το πως δεν γλίστρησε σε κάποιο γκρεμό με τέτοια φορτία μέσα στα άγρια σκοτάδια, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Μια φορά ερχόταν από τη μακρινή Γουρνοσκήτη. Είχε αμπέλια εκεί η μονή του Αγίου Παύλου, στην περιοχή Μονοξυλίτη και πήγε να πάρει φίλια. Μετά πέρασε την οροσιρά του Άθωνα και πήγε στην Κωνσταμονή του και φορτώθηκε κυπουρικά. Κατόπιν πέρασε και από άλλα δύο μοναστήρια και φορτώθηκε και από εκεί άλλα τρόφιμα. Τέλος πήρε τον δρόμο της επιστροφής με ένα γιγάντιο τορβά σαν τουλάπα και με διάφορα σακουλάκια κρεμασμένα άλλα στη ζώνη, άλλα στα χέρια του. Ούτε τα μουλάρια δεν φορτώνουν έτσι. Έτσι από αγάπη φορτωμένος τρόφιμα πήρε τον δρόμο της επιστροφής και έφτασε στον αρσανά της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου. Εκεί βλέπει έναν βαρκάρι με το γιο του και του λέει: Πού πας βαρκάρι, πάω για την Αγία Άννα. Με παίρνει και εμένα, να σε πάρω. Κάθισε στη βάρκα με τον τουρβά στην πλάτη και ιδρωμένο όπως ήταν σκέφτηκε, να μην τον βγάλω και κρυώσω, α τον έχω στην πλάτη. Κουρασμένος και ενισταγμένο όπω ήταν σε λίγο τον πύριο ύπνο. Σε ένα όμως ξαφνικό κούνημα της βάρκας έπεσε ο πατήρ Αθανάσιος με τον Τρουβά μέσα στη θάλασσα. Και ναι μεν ήταν ναύτη παλιά αλλά δεν ήξερε καθόλου κολύμπη. Πω πω φώναξε το παιδί. Πατέρα πάει ο καλόγυρος. Βούλιαξε. Όχ! θα πάμε φυλακή τώρα φώναζε απελπισμένος ο βαρκάρης. Ευτυχώς όμως με τα κουπιά τον μάγκωσαν, τον σήκωσαν και τον έβαλαν μέσα στη βάρκα. Και όπως ήταν καταβρεγμένος και ζωσμένο τον τορβά, έτσι και παρέμεινε. Βγήκε στον αρσανά τη και ανέβηκε πάνω στον γέροντα σαν να μην συνέβη απολύτω. τίποτε. Ο πόλεμος των λογισμών του είχε χαρίσει βαθύτατη αυτομεμψία και αυτή μία υπερφυσική αυταπάρνηση που δεν λογάριαζε τίποτα. Ο πατήρ Αθανάσιος, όπως προαναφέραμε, πολύ δυσκολευόταν στον πόλεμο κατά των λογισμών και καμιά φορά αυτοί οι πόλεμοι είχαν και γούστο. Κάποτε έχασε την υπομονή του. Αφού οι πειρασμοί δεν τελειώνουν, θα πεθάνω. Και τι θα κάνεις, το ρωτάω ο γέροντας. Θα κάνω απεργία πίνας. Δεν θα φάω «Μέχρι να με πάρει ο Θεός». «Κάνε», του λέει ο γέροντας. άστον άστον να κάνει», είπε στον πατέρα Αρσένιο. Σωστός στρατηγός ο γέροντας. Με την οξυτάτη τη διάκρισή του, κατενόησε πως τα λόγια δεν θα τον ωφελούσαν. Τον άφησε λοιπόν να ξεθυμάνει. Και ο πατήρα Αθανάσιος για επτά ημέρες ούτε έφαγε ούτε ήπιε είχε και μια μανγκούρα και ακουμπούσε μέσα στο εκκλησάκι με το κομποσχήνι και όπως ήταν σκελετός απορούσαμε πως στεκόταν όρθιος επτά ημέρες χωρίς φαΐ, νερό και ύπνο και ακόμα ζούσε πολύ σκληρός πέρασαν επτά ημέρες και έβλεπε πως δεν πεθαίνει φάε κάτι Πάτερ Αθανάσιε του λέει ο γέροντα. όχι, ας το παλιόσκυλο να ψωφίσει. Τώρα θα σε φτιάξω, σκέφτηκε ο γέροντας και φωνάζει δυνατά για να ακουστείς όλους. Πατέρα κάνε πλακούνδια. Σκεπτόμενος πως θα σπάσουν τη μύτη του πατρός Αθανασίου. Άρχισε λοιπόν ο γερο Αρσένιος να τηγανίζει. Γέμισε ο τόπο από την τζίκνα και τη μυρωδιά. Έτσι άνοιξε όλων οι όρεξη και οι πατέρες έφαγαν από δυο-τρεις τηγανίτε. ο πατήρ Αθανάσιος κοιτούσε στο τέλος δεν άντεξε από την έντονη μυρωδιά και την πείνα και είπε άντε μωρέ εγώ δεν πεθαίνω ε λέει ο Γιάροντας. αφού δεν πεθαίνεις φάε να οι εδώ άντε μωρέ δεν πεθαίνω θα φάω λέει ο Γιάροντας. ε αν θέλεις φάε αφού δεν πεθαίνεις Φάε. Άντε, πατερασένιε, τη γάνισε και για τον πατέρα Θανάσιο, που είναι κενιστικό, άρχισε να τρώει. Παίρνει μία τηγανίτα, παίρνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, πού τη έβαζε, το στομάχι εξασθενημένο από την ασυτεία, και να τρώει αυτό το τηγανιτό ζυμάρι, ήταν υπερφυσικό άνθρωπο. Έφτασε τι επτά. Ε! Λέει ο πατήρ Αρσένιος ενοχλημένος. Δεν τηγανίζω άλλο. Πότε θα χορτάσει εσύ. Εφτά έφαγες. Αυτός ήρεμος απάντησε. Πατήρ Αρσένιε. Άμα τη ζώνη μου μια τριπούλα, Άλλες 7 θα τηγανίσεις. Παρατάει τότε το τηγάνι ο πατήρ Αρσένιος και λέει. Τότε πάρε το τηγάνι εσύ. Πάρε και το κουρκούτι. Και κάτσε και τηγάνιζε. Και σηκώθηκε και έφυγε. Ο πατήρ Παρά τις παρακοές και την κόπωση που προκαλούσε στον γέροντα, ενδύτης είχε και θεϊκές αποκαλύψεις. Κάποτε που ήσαν όλοι οι πατέρες μέσα στο εκκλησάκι τους, στο τέλος τη λειτουργίας πλησιάζει τον γέροντα και του λέει «Τι είναι αυτό που είδα γέροντα? Εδώ όπως καθόμουν στο στασίδι, είδα τον παπά Εφραίμ με μία ράβδο και δεξιά και αριστερά ήσασταν και ο γέρος Αρσένιος. Ο γέροντας κατάλαβε ότι αυτό ήταν θεία αποκάλυψης για τον υποτακτικό του πατέρα Εφραίμ ότι θα γίνει ηγούμενος. Για να προστατεύσει όμως και αυτόν και τον πατέρα Εφραίμ από την υπερηφάνεια του είπε άντε κοιμάσαι μέσα στην εκκλησία και βλέπεις όνειρα. Συχνά έλεγαν μερικοί μοναχοί στο γέροντα ότι ο πατήρα Αθανάσιος είναι σωστός άγγελος και εκείνος απαντούσε είναι άγγελος αλλά να προσέχετε μην του πατήσετε τη φτερούγα και το έλεγε αυτό επειδή μερικές φορές ο πατήρ Αθανάσιος θύμωνε. Μέχρι τα γερατιά του ο πατήρ Αθανάσιος συνέχεια κοπίαζε υπερβολικά από αγάπη για να αναπάβει τους αδελφούς του για να έχει μισθό από την γλυκιά μας Παναγία από τότε που η συνοδεία πήγε στην Νέα Σκήτη, εκείνος παρέμεινε στην καλύβα τη της Θεοτόκου σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του στο τέλος όταν χειροτέρευσε η υγεία του ο γέροντας Ιωσήφ του παρουσιάστηκε στον ύπνο του και του είπε να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου είχαν σαπίσει τα πόδια του από τις οδηπορίες και τις ακάθαρτες τροφές που έτρωγε ό,τι ακάθαρτο υπήρχε ο πατήρ Αθανάσιος το έτρωγε και αυτό εξαιτίας της πολλής του ταπεινώσεως έτσι σάπησαν τα πόδια του και σχημάτισαν σπηλιές μέχρι το κόκαλο τα σκουλίκια τον έτρωγαν ζωντανό μύριζαν οι πληγές του τόσο άσχημα που ούτε να τις κοιτάξει κάποιος μπορούσε και ενθυμούνται οι της Φιλοθέου πως ενώ ο πατήρ Αθανάσιος δεν μπορούσε πλέον να περπατάει, εντούτης παραπονιόταν που δεν του έδιναν κάποιο διακόνυμα να κάνει και φώναζε «Πατέρες, μη μου στερείτε τον μισθό!» Ο αγωνιστής Γερο Αθανάσιος ήθελε να κοπιάζει και παράλλητος ακόμα για να μην στερηθεί τον επουράνιο μισθό του. Έγινε ένα μεγάλο φωτεινό παράδειγμα για τους υποτακτικούς συμμονείς. Πολλοί ταπεινώθηκαν μπροστά του. Ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, τον ενθυμούνται για την αγωνιστικότητά του και τα ηρωικά ασκητικά κατορθώματά του. Προσπαθούσε ο πατήρ Σάβας ο φιλοθεήτης, να τον ανακουφίσει λίγο και να καθαρίσει τις πληγές του, μα η κατάστασή του ήταν φρικτή. Τα σκουλίκια κρύβονταν στα σάπια κρέατά του, σαν σε σφουγγάρι, ο... Πώς βρωμούσε ο ίδιος και το κελί του από τα σκουλίκια και τις άπιες σάρκες του αφού η γάγκρανα των ποδιών του ήταν τόσο προχωρημένη. Κι όμως ο πατήρ Αθανάσιος έκανε αγώνιστη υπομονή μέχρι τέλους. Σαν μάρτυρας πήγε. Το 1983 χρειάστηκε να βγω έξω από το Άγιο Όρος και βρήκε την ευκαιρία ο πατήρ Αθανάσιος να γυρίσει πίσω στο αγαπημένο του κελί, στη νέα σκήτη. Διηγείται ο πατήρ Εφρέμ, ο φιλοθείτης επαναλαμβάνουμε. Το 1983 χρειάστηκε να βγω έξω από το Άγιον Όρος και βρήκε την ευκαιρία ο πατήρ Αθανάσιος να γυρίσει πίσω στο αγαπημένο του κελί, στη νέα σκήτη. Εκεί που έζησε τόσα χρόνια σαν ασκητής, εκεί που πέθανε ο γέροντάς του και αδελφό του μα δεν είχε πλέον πόδια, είχαν σαπίσει μέχρι το κόκαλο. Παρά έφυγε από τη Φιλοθέου και σε μισή ώρα απόσταση δεν άντεξε και έπεσε μέσα στα Ρουμάνια μόνος και αβοήθητος. Τον έψαχναν οι πατέρες μέρες ολόκληρες μέχρι να τον βρουν και με ειδοποιούν να γυρίσω στο μοναστήρι. Ήταν τότε που ο γέρον Εφραίμ ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου επιστρέφω και αμέσως τρέχω τον βρίσκω και του λέγω άντε πατέρα θανάσιε. γύρνα στο μοναστήρι μου είχε πολλή αδυναμία Μαγαπούσε αγαπούσε πολύ θα γυρίσω για σένα δεν θα γυρίζα πίσω που θα πήγαινες στην καλύβα μου στη νέα σκήτη εσύ ούτε τα πόδια σου δεν μπορεί να πάρεις σε βρήκαν τόσες μέρες πεταμένο και αν δεν σε έβρισκαν θα πέθαινες σαν το σκυλί στα μπέλη. Έλα, κάτσε εδώ, θα σε μνημονεύουμε, θα σου κάνουμε σαρανταλήτουργο. Μείνε στο κοινόβιο να πας σαν κοινοβιάτης. Θα χαρεί ο γέροντας. Ε, να γυρίσω. Το δέχτηκε για να μην πεθάνει στο ίδιο θέλημα. Ήταν πραγματικός και γνήσιος υποτακτικός δεν πέρασαν πολλές μέρες και κοιμήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 76 ετών κοιμήθηκε σαν υποτακτικός σαν κοινοβιάτης αγώνιστα, μέσα σε φρικτούς πόνους και σε βαθιτάτη ταπείνωση οσιακός πήγε να συναντήσει τον αγαπημένο του γέροντα και αδελφό πήγε να απολαύσει τους καρπούς των μαρτυρικών κόπων του και των ατελείωτων πεζοποριών και αχθοφοριών του. Και η ηγούμενη του Αγιώρου, η υπεραγία Θεοτόκος, τι οικονόμησε για να τον δοξάσει, παρευρέθησαν στην κηδεία του τρεις επίσκοποι. Η ηγούμενος να ήταν τρεις επισκόπου στην κηδεία του, δεν θα είχε. Κι όμως αυτό οικονόμησε η γλυκιά μας Παναγία Μητέρα. Εδώ αγαπητοί ακροατέ, τελείωσε η εκπομπή μας. Την ευχή των Αγίων αυτών πατέρων να έχουμε. Θα μας ξανακούσετε πάλι στην επόμενη.